Στίχη 18. 27 ο, κόσμος μισεί τους μαθητάς. 18. Εάν ο μακράν του Θεού κόσμος σας μισεί, μην ξεχάνετε ποτέ ότι πρωτήτερα από εσάς εμίσησαι νεμέ. 19. Εάν είσαστε από τον κόσμο και είχατε κι εσείς τα μαρτωλά φρονήματα του κόσμου, ο μακραν του θεου κοσμος σας μισει μην ξεχανετε ποτε οτι πρωτητερα απο εμείς εμισησαι νεμε 19 εαν εισαστε απο τον κοσμο και ειχατε κι εσεις τα μαρτωλα φρονηματα του κοσμου ο κοσμος θα σας ηγάπα ως ειδικούς του. Διότι όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σα εξέλεξα από μέσα από τον κόσμο και σας εξεχώρησα από αυτόν, Δι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. 20. Μην παραξενεύεστε από το ότι θα συναντάτε το μίσος αυτό εις τον κόσμο, αλλά να τον των λόγων που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριόν του. Εάν εμέ των Κύριων κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς που είστε δούλοι μου. Εάν εφύλαξαν τον λόγων μου, θα φυλάξουν και των ειδικών σας λόγων. 21. Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάμουν, «Όχι διότι θα τους πταίετε εις τίποτε, αλλά για την πίστη που έχετε και θα ομολογείτε εις των μου, διότι δεν έχουν την ορθήν και αληθή γνώση περί του Θεού, ο οποίο με απέστειλαν στον τον κόσμο. Η άγνοια των όμω αυτή είναι δικαιολόγητος». 22. «Εάν δεν είχον έλθει και δεν τους είχον ομιλήσει από δεικνύον αυτού αυτούς με τη διδασκαλία μου και τα θαύματά μου ότι είμαι ο Μεσσίας, δεν θα είχον αμαρτίον για την απιστία που έδειξαν εις εμέ». Τώρα όμω δεν έχουν πρόφαση η οποία να δικαιολογεί την αμαρτία των. Είναι δε βαρία και ασυγχώρετο η αμαρτία των αυτή. 23. Διότι εκείνο που μισεί εμέ, μισεί συγχρόνω και τον πατέρα μου, ο οποίο με απέστειλε. 24. Εάν δεν είχα κάνει εν μέσω αυτών τα καταπληκτικά και υπερφυσικά έργα, τα οποία κανεί άλλο από του εντυπαλιά διαθήκη προφήτας και απεσταλμένου του Θεού δεν έχει κάνει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως η ενοχή των δια την απιστία των είναι μεγάλη διότι και έχουν ήδη τα θαυματά μου αυτά και έχουν μισήσει και εμέν το προσώπο δε μου και τον πατέρα μου. 25. Αλλά αυτό συνέβη για να ο προφητικός λόγος που έχει γραφεί στον νόμο ο οποίος εδόθησε αυτούς και δια τον οποίων καυχώνται. Επαληθεύει δηλαδή με το μίσος στον αυτό εκείνο που λέγουν «οι στον νόμο περιλαμβανόμενοι ψαλμοί» Ότι με μίσησαν χωρί λόγων και αιτίαν. 26. Αντιθέτω όμως προς το αδικαιολόγητο και ασυγχώρητον αυτό μίσος των Ιουδαίων, θα φανερωθεί στου καλοπροαιρέτου ανθρώπου ποιο είμαι. Όταν δηλαδή θα έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ ω οδηγών και βοηθών σα θα σας στείλω από τον πατέρα, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, το οποίο ως πηγή τη αληθείας φανερώνει και στου ανθρώπου την αλήθεια και το οποίο από τους του κόλπου του πατρό, όπως αναπηδά ο ποταμό από την φυσική πηγή του, εκείνος θα μαρτυρήσει περιεμού. 27. Αλλά κι εσείς θα μαρτυρείτε δι' εμέ, διότι απ' αρχής δημοσίας δράσεώς μου είστε μαζί μου, άμεση μάρτυρες της διδασκαλίας μου και των έργων μου, φωτιζόμενοι δε τώρα και από τον παράκλητον, θα δίδεται περιεμού εμού σύμφωνον μαρτυρίαν αυτόν.